Κεφάλαιο ιωτα Σίγμα Ταφ, σελίδα 71, στήχη 1 12. Μόνον τη διδασκαλία του Κυρίου πρέπει να έχουμε οδηγών μας. 1. Κι αφού τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν, εάν έχει πραγματικός δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιδείξεις αυτούς σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ονανόν, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημο διαμεσητίας του Μωυσέως, ή όπω το πύρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανό και το οποίον σημείων θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. 2. Αυτός δε απεκρίθηκε, τους είπε Όταν βραδιάσει και έλθει ο ήλιος στη δύση του, λέγεται Έχομεν αύριο καλοκαιρία, διότι κοκκινίζει ο ουρανός. 3. Και το πρωί παρατηρείται στην Ανατολή και λέγεται Σήμερον θα είναι χειμώνα διότι κοκκινίζει σκεπασμένο με σύννεφα ο ουρανός. Υποκριτέ, που κάνετε τον σοφόν ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι, ξέβρατε να διακρίνετε την εξωτερική νόψη του ουρανού, τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν η ημέρα του Μεσίου, δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Τέσσερα, Γενεά κακή, που δεν έμεινε πιστή στον ουράνιον νηφίων, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού, ζήτηε επιμόνως θαύμα ση αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζονται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και αφού τους αφήκεν, έφυγε να εκεί. 5. Και σαν ήλθαν οι μαθητές του στην απέναντι παραλία της λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν μαζί τους άρτους. 6. Ο δε Ιησούς τους είπεν, Ανοίξατε τα μάτια σας και προσέχετε από την κακήν επίδραση της υποκριτικής διδασκαλίας των Φαρισαίων και Σαδουκαίων που ομοιάζει προς κακό προζύμι. 7 Αυτοί όμω ήρχεσαν να συλλογίζονται μέσα τους και να λέγουν. Δεν επήραμε ένα άρτους από προζήμη καθαρόν που δεν προέρχεται από σπίτι Φαρισαίου ή Σαδουκαίου. 8. Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη δια της του γνώσης τας αποκρύφου σκέψης των και τους είπε... Γιατί επέσατε η σκέψη και συλλογισμών ο λιγόπιστη, επειδή δεν επήρατε άρτους. 9. Ακόμη δεν καταλαβαίνετε τι σα λέγω, ούτε ενθυμίστε επιτέλου τους πέντε άρτους των πέντε χιλιάδων που εχορτάστησαν με αυτού και πόσα κοφήνια περισσευμάτων επήρατε. 10. Δεν ενθυμίστε ούτε τους επτά άρτους με του οποίου εχόρτασαν οι τέσσερε χιλιάδε και πόσα μεγάλα κοφήνια επήρατε από τα περισσεύματα. 11. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα διότων συνήθει υλικών άρτων όταν σας εσύστησαν να προσέχετε από το προζήμι των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. 12. Τότε κατάλαβαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το προζήμι με το οποίο γίνεται ο άρτος, αλλά από την διδασκαλία και την υποκρισία των Φαρισαίων και Σαδουκαίων.